Ora pia che me lembro di levano sto caràvi sclavo ya tin elata microtero ca copedita un benino sana ca sto schodi xénis de los la me na chi boda per pia odei diva u solus do san prosa per me te xe che de me ca शुरू अच्छा Αγόρι μου, τιμή μένω. Σε κάνω καλά μια μέρα. Το όνομα του πατέρα σε σκοτώσει. Τόσους χρόνους διήθησε. Είχα εσύ να ζωντήκαμε σαν να. Γαλήνη, αυτοί οι ενοίκατρεμάτια στο σπίτι του έτσι ώρα και ο σολεγες σακτάρη να γενισω κουρβάνη δεν τους δανούς πασιάμου τις αστείες. Ο καμπό, να που καμμώ, να αρχίμε το δοξάρει, να σε φιλάξει, πουν έτανέρχεται ο πατέρας σου, πουν δισφριγγείας πες και έρεια. Ελευθερώ το χαρού ειδικά, ειδικά μου το κάστιο. Άστεχ να ριγμένο κατ'ο κεφάλα, θα βρίσεις τη μνοίσου. questo sussurro Achille Bene fai Poli meccani Hellenes va storie tu come ti è feccse tu do e dimo to scotonate che siete ingario genimo Helleni sera del setan audias alligonati san Ήλιες θες πηραπατεράδες proto alastoras to thónos ke to phonikó ke to thanatos yo las sasournígika ka gia sta pistepse oti ses i tou diakóri pou tous stroes skelnes afanises katara sta gli kasou mathia pou rivaksa tous kaumos vas na parte to travate ichte to pou to thelete Φάτε τις αρχές του. Τι θέλεις να σονείς; Αν τους θέλους διηγείς, πού ζητούν το παλιό από το καινούριο; Κριστένε. Ρίχτε με στα καράβια. Ομορφά τώρα πάω να παντρευτώ. Τώρα, που το περίμονο θα τον.